Αποστολή Έλα Έλα τι κάνεις Καλά εσύ Καλά μωρέ Είμαι Ωραία ένας... Για πες Είμαι φοιτητής μες Τι είσαι δευτεροητής Ναι ε... ναι Πού Στο έκπα. Μπράβο Ευχαριστώ Πώς μπορώ να βοηθήσω Υπάρχει κίνημα να να λαϊκίσω Στο λέω από τώρα Α, Αυτά φοβάμαι με τους λαϊκιστές φοιτητές ε, Εμείς Που του τρώει το στρες φοιτητέ. Τους... λαϊκιστές φοιτητές. Τους Είμαστε η αρχή του κακού έτσι Δηλαδή πάντως Τα ξέρω πάμε παρακάτω, λαϊκίστε, παρακαλώ Ολόκληρος υπουργός Ο Άβωνης Κύριε Γεωργιάδη Ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά Ή ψάχνει να βρει τώρα κάτι εφημερίδε τη πλάκα που δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν για να πει για τα PCI. Δηλαδή εντάξει τώρα, κουρευόμαστε έτσι. Εδώ άλλο βγήκε μέσα στου πέντε καλύτερου δημάρχου από ένα site που δεν υπάρχει, που έχει περίεργο αφημείο, που δεν υπάρχει IP πουθενά, που είναι κάτι, ένα site που μάλλον δεν υπάρχει καθόλου έτσι κι και το έχουν φτιάξει οι για να βγει μέσα στου πέντε καλύτερου δημάρχου. Μα συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Ναι, το ξέρω. Σε κάθε χώρα. Αυτά είναι. Α, σε κάθε χώρα συμβαίνουν, ναι, ναι. υπάρχουν τέτοιοι. Μπορεί να νικηθούν βέβαια και οι ίδιε. Που έβγαλαν και τον Άδωνη από του καλύτερους υπουργού. Όπα, ο Άδωνη είναι. Α, τα καλά θα τα λέμε. Ε, καλά τώρα. Ξεχνά τον Βορύβη. Ο Άδωνη είναι καλύτερο. Καλό και ο Βορύβη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλό. Αλλά σαν τον Άδωνη δεν έχει. Τώρα που κάνει κρύο. Ο Άδωνη είναι σαν τη Χαλκιδική. Πολύ μπόχα και κίνηση. Yeah, δεν ε, αυτό. Μαζευτείτε, θα απαγγείλω. Να βάλω βάθος. Ε, βάθος, ύψος. Να πάω εγώ στο βάθος. <laughs> Άντα, αλό... πε την παπαριά σου, έλα. Έλα, όχι, έχω κάνει. Ενώ, πε, το, το, το πόνιμά σου. Λοιπόν. Δίχω το πιγκάλι το καραφλό, το σύχαμα το φασιστάκι. Πώ βγαίνει η εκπομπή μέσα στο σουντιάκι. Παραλαβή παράδοση, κάνετε με τον Λάλα. Γιατί ο άλλο έπαθε κοινοβουλευτική πιλάλα. Ξέρω, ο θρήνο πάει σύννεφο μέσα στο σουντιάκι. Αλλά να μην ξεχνιόμαστε. Δίκτο σα συνάδελφοι. Δικό σα συνάδελφοι, μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μην πρέπει να βάλει και ένα δικό σου συνάδελφοι μέσα. Ε, έπρεπε. Σωστό. Ο στίχο εποχή πρέπει να ακούγεται. Χαίρομαι. Να είναι καλά ο Χρήστος Σοδάντης. Α Ας είναι, ας είναι καλά Το παλιό του παλτό το χαρίζει σε εσένα Να προσέχεις μικρή μου Γιατί μοιάζεις σε μένα Καλησπέρα από το πώ είσαι. Καλησπέρα, είμαι καλά. Ευχαριστώ. Είμαι καλά, οριχτέ, χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, φίλε. Θέλω να πω, σήμερα ο άλλο χαλαρά με τραγουδάκι και εσένα τη σε δουλειά σε έχει, αι. Τίποτα, ξύνει τα παπάρια, κάνει το jukebox με τσακάκι. Αυτό, αυτό, αυτό. αυτό. Α, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βασίλη, πού είναι ένα μεγάλο. Α, την μπάντρα έχω παρμένο. Κάνει ζωάρα, βλέπω κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. <laughs> Καλή τηλεφωνία σε Αυτό κι άμα ξέρετε τα παπάρια και κάνει το jukebox. Δεν παίρνει τηλέφωνο καθόλου. Δεν παίρνει, χαθήκαμε. Δεν πήρα κι εγώ στη γιορτή του, είμαι κι εγώ λίγο γαϊδούρη. μάλλον, μάλλον. Κοίταξε να δει σχέσει που έχουν και τα ups and downs του. Αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ. άντε, καλό μεσημέρι. Γεια σου πω όλοι Γεια χαρά Τα καταφέρατε πάλι σήμερα να μα κάνετε Να αισθανθούμε λίγο υπερήφανοι ρίχαμο σαν Έλληνες Αισθανθήκατε Βεβαίως Η ε... κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν σας κάνει να αισθάνεστε υπερήφανοι Με τίποτα δεν ευχαριστη έστε. Ε, μην μου λένε μαλλιά στην συνέχεια μα καλή χρονιά του. Έτσι, εκεί να σου πάει όλη χρονιά, έτσι. Έχουμε καλή χρονιά σε κάθε ελληνίδα και έλθνα, παντού στη χώρα και στον κόσμο. Τι να μου πάει και το 21, με κορονοχιό και τα κένατά και... Όχι, θα σου πάει αλλιώ νομίζει. Θα, ε, δε, θα ε, δώσει αυξήσει, βέβαια. Ε. Θα σε πάει με κορονοϊό αλλά με αύξηση. Με αύξηση πώ 67 λεπτά συζήτηση. Καλά είναι, τα είχε και πριν, άσχητο διάλογο. Όχι, όχι, εντάξει. Επίση, το 67 λεπτά ωραία το λε. Για κάτω επί 14. Ε? 10 ευρώ βγαίνει. 9,5 <συσσίλω> Αν δώσει 50 άκη παίρνει σαν το στρατό. <συσσίλω> λεφτά, έτσι. Μπράβο, Απλά στο Αντί στρατό τα παίρνει θα... κάθε μήνα, εδώ είναι το χρόνο ένα δεκάρικο. <συσσίλω> τι, να σου πω, εκεί που στο δεύτερο μαχαιριό πάει ο άνθρωπος και Γιατί δεν έλεγε πόσου αμφολείουν να δουν άνθρωπο να πάει, <συσίλω> να, πάει να μιλάει στου Γιατί δεν τα λέει αυτά, όταν πάει έχει δώσει τα άδεια. Γεια σα. Από τα χανιά παίρνω. Αυτόν που είχαν απαγάγει με τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων τον αφήσαν τελικά ή όχι. Α, δεν ξέρω, το χάσαμε το θέμα. Λίγο η Ferrari, λίγο το ξέπλυμα των ιδιοκτητών του αναψυκτικού στη Θεσσαλονίκη. Ε, ε, καταλάβατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η σα, Ελένη Λουκάιμε. Στα αρχήρια μα. Έλα, σου πω, πρόσεξε πω μιλά. Δεν επιτρέπω να μιλά τέτοια, εντάξει, φωνάζω. Α, δεν μου το επιτρέπει, τέλο. <στονίτρυ> αφού δεν το επιτρέπει, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Λυπάμε, τον πούλο. Το Αποστόλης. Από το λακό. Αποστόλη. Αποστόλη. Να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Θα μου βάλει τα χρήματα. Θα μου δώσει ένα μπουρμπαρνάρθρο να σε εδώ. Θα πάρει ένα, ένα αρχίδι. αρχίδι. Oh, ένα αρχίδι. Είναι α... το θα... καλύτερο που μπορώ να δώσω. Φίλε, πρέπει να δώσω κι αλλού. Ξέρει από στο λακό ότι έχουμε την καλύτερη αστυνομία όλων των εποχών. Το γνωρίζει. Πώ δεν το γνωρίζω. Στο πετσί μα το έχουμε νιώσει. Γιατί το λε αυτό όμω. Το λέω γιατί με προπετή. Uh, εγώ ξέρω τι έχω να πω. Κακοπροαίρετο και θέλω Θέλω να κάνω κακό στην κυβέρνηση. Καλά, αυτοί έχουν ημερομηνία λήξη του 22 δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγουν. Το 22 έχουμε εκλογέ τώρα κοντά? Ναι, ξέρω. Μα, αυτό. Το καλοκαίρι μετά δεν πρέπει να φύγουν. Εσύ τι λε, να ξεκουμπιστούν, να πάνε στον Αγύριστο. Μετά το καλοκαίρι με βολεύει Π καλύτερα. Πριν, πριν καλύτερα. Φίλε, πριν πάλι, το καλοκαίρι α... πάλι βολεύει, να κάνουμε ηρεμνέ διακοπέ. Ναι, okay, το παίζω. Ναι, για πες. Ναι. Η αστυνομία τι έκανε παλιά. Τανιστήρια, εξορίε και διάφορα τέτοια να πούμε. Τα όμορφα αυτά, τα... οι ομορφιέ. Τώρα φίλοι αστυνομία. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Σε πιάνει, σε βάζει στον πεντρήριο, κάνει σκόνη στο δευτερόλεπτο, να πούμε. Μπορεί να το καταλάβει. Είδε τι έγινε γιατί τη δικαιοσύνη, τι να πούμε, ρε φίλε. Τι κάνανε το στο κορίτσι, 24 χρονών, αμέσω αθώο ο κατηγορούμενο. Τρει ήταν. Οι δύο του έχουν βρει. Μα συγνώμη τώρα, γιατί να μην είναι αθώο. Αφού έχει yeah. λεφτά. Ακριβώ. Είναι γόνο πολιεθνική. Ακριβώ. Ο άλλο έχει ξενοδοχεία, καφετέρει. Τι έχει, ξέρω εγώ. Αυτό όμω τι έχει να κάνει, ρε φίλε. Τι πώ τι έχει να κάνει, ρε φίλε, αφού έχουν λεφτά, γιατί πληρώνουν δηλαδή τη δικαιοσύνη. Α το... όχι. δι Είναι υπονόηει α τίποτα τέτοιο λάθο. Να ξέρω εγώ γιατί έλεγα το γω κάτι τέτοιο, κάτι. Αύσει κάτι, το υπονόησε. Αμά το υπονόησε, δεν ξέρω, υπάρχουν και κακάιλά. Εγώ ευρωγο μια πολύ λάπη, βρομιά, ποιο, δυσοσμία, ρε φίλε. πάρα πολύ σα μια από τι ξεκινάει όλο το δικαστικό και των εισαγγελέων, να πούμε, εισαγγελέ και φαριστέ, α πούμε. Μετά είναι η αστυνομία, ο κλήρο και κατεβαίνουν. Μετά ο κλήρο πέφτει σε αυτό που ψήφισαν. Άστο. Τα, τα άβουλα όντα, α πούμε. Γεια μετά στο θεμάκο. Φύγει. Ε, το ίδιο εντίον. Ένα, νεκίδιο, σωστό όνομα δεν θα πει. Γεια <Μιά> σας <σε> εφεταλάκο, γεια! Αποστόλης. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Πολλά, μπράβο. Είμαι σε πέτα το Δουβλίνο. Δύο! Το αφιλότιμο το γαμιμίνο πιατό το Δουβλίνο! Δουβλίνο 2, ναι, ναι. Δεν ξέρω άμα θα το πάθαινε το ίδιο, αλλά ξέρει, δουλεύουμε όλοι από το σπίτι και είμαι κλεισμένο σε ένα σπίτι συνέχεια. Αχ, έχει πάει τσόντα σύνδεφο, κατάλαβα. Ακριβώ αυτό. Με τα δύο, ναι. Και εδώ παίζει τσόντα, αλλά τη ζούμε έτσι λίγο πιο κυβερνητική, θα έλεγα. Μην νομίζει, παντού τα ίδια είναι αποστολή. Α. Μην εξαδενικεύουμε καταστάσει. Άλλο ήθελα να σου πω. Ναι. Το τραγούδι με το Τσιτσάνι με άγγιξε πάρα πολύ. Και είναι κάτι που το έχετε κάνει πολλέ φορέ. Και ήθελα να σα δώσω συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω μάνα να περιμένω αυτόν να πατέρα. Ο οποίο παίρνει ξεχνά πυκνά, δεν βγάζει νόημα αυτά που λέει. Είναι από ένα συγκεκριμένο νησί του Ιουνίου. Θα το με καταλάβει γιατί θα σα πάρει και αύριο λογικά. Ναι, okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, για όλα τα συναισθήματα και τα γυρίσματα που δεν κάνει μόνο ο τσάνη, τα κάνετε κείμε. Μετά από ένα γέλιο από την ανασκόπηση που κάνατε από τότε που ξεκινήσατε για σα ακούω από τότε που ξεκινήσατε μέχρι και τώρα. Καταφέρατε να βγάλετε αντίσε τα συναισθήματα με το αφίρε στο τηξάνι. Ευχαριστώ πολύ. Hola marica, ¿cómo van las? Hola marica, sí sé? Estamos esperando. Marica. Que... <ΣΤΟ Λεπίδι> τολμαδάκια να τη Τολμαδάκια Τολμαδάκια <Λεπίδι> Εστάμω και σε Άσε τα εσπεράντο και... σε μένα Παλιο μαλάκα <ΣΤΟ Λεπίδι> μου πει σε μένα <ΣΤΟ Λεπίδι> Έχω μια ερώτηση φιλοσοφικής φύσεως Βεβαίως πώς Τους ψάκεψε εκεί πέρα Αλλά και εδώ <ΣΤΟ Λεπίδι> Θυμάσαι πως του λέμε εδώ πέρα Στο θα πει Μπεπελεχίας γάμ Το στάνιω μου Βάλε τώρα να παίζει του Να βάλω το δίσκο να παίζει, αν είσαι εκείνη. Αν είναι εκείνη, στρώσε τραπέζι και βάλε να δίσκο να παίζει. Λοιπόν, τραπέζι. βλέπω τους πεντελεχείες, λοιπόν, τους ψεγαζούς να έχουν κάτι... Εγώ ξέρεις τι βλέπω, εγώ ξέρεις τι βλέπω, ξέρεις τι βλέπω. Κύκλους, περίμενα αυτό... Όχι, και βλέπω κάτι όνειρα... Βλέπω κάτι ονειρά που με τρομάζουν και ξυπνάω. Τρασίλα, 90 Μου το γάμισε. το Που Πανέ, με μπερδεύουν ναι, ναι, ναι. και ξυπνάω. Βλέπω κάτι ονειρά. Και βλέπει κάποια όνειρα τι είναι. Βλέπω, ναι, σαν τι. Κύκλου. Βλέπω κάτι ονειρά και τότε το τικόλαση ανοίγει. And dance with the devil. Έχω κι άλλα, ε. προκάλεσε με. Έτσι. Θα σε προκαλέσει γιατί πιστεύω και εσύ από αυτούς είσαι. Οι περισσότεροι τα ζήσαν πολύ χρωματά έντοξα. Ναι, τι δάλωσε μπάτερη, βαριπόμπε κτλ. Πολύ λέμε πλασόντα. πλασόντα, πλασόντα Φάση, τι πολύχρωμα. χρωματά. Έκσταση. Εκστάνο. Έκσταση. Βλέπω και κρούσματα. Τότε λοιπόν μπράβο, τότε λοιπόν. Αστεράκια και ήλιου. Ναι, ναι. <Ρι> ναι, ναι, τα Πανοραμίξη, Δράκη, Πάρκης, η Καπελάδες, όλα αυτά <Ρι> που Ναι, ναι, που ναι, αντέδω. α, <Ρι> ενημερωμένος βλέπω ε, Φυσικά <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> Τότε δεν είχαν παρένεργεια αυτά, δηλαδή και ξέραν κάθε φάση των δειμών. Τα κουμπιά δεν, έπρευε, δεν, τα κουμπιά έπρευε, δεν είχαν παρένεργεια, όλοι το ξέρουν αυτό. Βλέπει, τι ψηφίζουν σήμερα. Φαίνεται. Οδηγήθηκαν φαίνεται στο τα σωστό. Όλα τα κουμπιά, τα, τα, τα, τα τριπάκια αυτά που καταναλώθηκαν τη δεκαετία του 90, σήμερα βγάζουν Κυριάκο. Τέλο. Το βλέπω και πάξα του. Το πλάσοντα βγάζει Κυριάκο. Τι, πλέξαν. Έχει τον πλάσοντα βαριπόμπει. Και βαριμπόπι, τα πάρει. Προφανώ και οι φαγνακευτικέ αποφελούνται την εστροκέρια, γι' αυτό αρχήσαν να βγάλουν τα φάρμακα, αλλά οι άλλε φαρμακευτικέ. Αυτέ που είπε, δημιουργήσαν ψηφοφόρου. Όχι. Ε, δεν ξέρουν. Είναι άμπαλοι οι καινούργοι. Να περάσουμε και ένα μήνυμα για τη ρατουραλέα, για τη φύση. Μόνο Μαρία και τσοκολάτε που λέμε και εδώ πέρα, που είναι του Ντιό. Μαρία και τσοκολάτε, τι είναι αυτό, Χασίσια, είναι αυτό σοκολάτα. Τι είναι αυτά. Μαρία είναι το πράσινο, ναι. Και τσοκολάτε. Μαρία, πράσινο τσοκολάτε, κατάλαβα, Χασίσια. Ο μπάφο. Ωραίο είναι. Παπανδρικό είσαι. Μαρία λέει την Για Μαρία και τη Μαρή oh. Γι' αυτό βάλε τώρα καπάκια το τσισετέλη Για του παράδεισου την πόρτα Αντές <Τι> του παράδεισου την πόρτα Κάποιος φύτεψε δυο χόρτα Κοίταξε να δεις, η Μαριχουάνα του καθενός Η Παναγιά είναι η Μαριχουάνα του πιστού, είναι η ντρόκα του πιστού Η Μαριχουάνα είναι του άπιστου ε, και στο Άγιος κάτω, θα καπνίζουνε, μόνο λιβάνι, λιβάνι, θα βάζουν κάποια παπά πάνω στο λιβάνι okay, Και με το, το λιβάνι, λιβάνι γίνεσαι, παπά, στο λέω Στην εκκλησία <συστά> <συστά> το θυμιατό Ε σε σε θυμιατό πέσαμε Coro no ius, coro